κάποιος κύριος εδώ με παρεκάλεσε να πω λίγα λόγια πριν αρχίσω για το μάτιασμα και το ξεμάτιασμα επειδή είναι γνωστό ότι πολλοί και πολλές ασχολούνται με τη μυστηριώδη τέχνη του ξεματιάσματος γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο κύριος αυτός με παρεκάλεσε να πω λίγα λόγια για το ξεμάτιασμα το μάτιασμα είναι μία ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να χτυπάει τον άλλον άνθρωπο ή κάποιο πράγμα με τα μάτια του το μάτιασμα είναι μία δύναμη που έχει ο άνθρωπος μυστηριώδη δύναμη την οποία δεν μπορεί να την κουμαντάρει πολλές φορές με την οποία δύναμη πάει; πράγματα, ανθρώπους, ζώα και γι' αυτό βλέπετε δεν είναι ψέμα το γεγονός, ούτε λάθος το γεγονός ότι βλέποντας κάποιο αντικείμενο μετά από λίγο σπάει βλέποντας έναν άνθρωπο μετά από λίγο ο άνθρωπος αυτός αρρωσταίνει. Βλέποντας ένα ζωντανό, ένα σκύλο, μια γάτα, ένα άλογο, το ζώο αυτό από τη δύναμη που εκπέμπεται από τα μάτια μας, το άλογο αυτό, το ζώο αυτό αρρωσταίνει, κοντεύει να ψοφίσει. Και βέβαια αυτή η δύναμη, είναι σε άλλους ανθρώπους πιο δυνατοί, σε άλλους ανθρώπους πιο ασθενής άλλοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη δύναμη στο να ματιάσουν κάποιον άλλοι έχουν μικρότερη δύναμη μάτιασμα λοιπόν σίγουρα υπάρχει σίγουρα ο άνθρωπος είπαμε έχει αυτή τη δύναμη στα μάτια μυστηριώδη δύναμη με την οποία τραυματίζει, χτυπάει τον άλλον ή το πράγμα ή το ζώο ή τον άνθρωπο όμως εκεί που διαφοροποιούμεθα εκεί που υπάρχει λάθος από πλευρά αντιμετώπισης δικιάς μας είναι το ότι το ξεμάτιασμα δεν είναι υπόθεση του καθενός το ξεμάτιασμα δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Το ξεμάτιασμα δεν είναι αρμοδιότητα ούτε της γιαγιάς, ούτε του παππού, ούτε του ειδικού ξεματιάστη, ούτε της ειδικής ξεματιάστρας. Το ξεμάτιασμα δεν γίνεται ούτε με λάδι και νερό, ούτε με τα κάρβουνα στη φωτιά, ούτε με άλλους τέτοιους τρόπους μυστηριώδεις και θα έλεγα δαιμονικούς και σατανικούς. Το ξεμάτιασμα είναι καθαρά αρμοδιότητα της Εκκλησίας μας. Το ξεμάτιασμα είναι καθαρά αρμοδιότητα των ιερέων οι οποίοι έχουν τη δύναμη μέσα από τις ευχές της Εκκλησίας μας να δίνουν τη θεραπεία στους ανθρώπους και όπως στην οποιαδήποτε αρρώστια θα καλέσεις τον ιερέα να διαβάσει τον άνθρωπο και μετά θα φέρεις και τον γιατρό να τον θεραπεύσει έτσι και στην ασθένεια του ματιάσματος ο αρμόδιος για να αποφανθεί και για να μιλήσει και για να ενεργήσει εκείνη τη στιγμή είναι ο ιερέας και μόνον ο ιερέας και κανείς άλλος «Μα εγώ όταν το κάνω, ο άνθρωπος γίνεται καλά» έτσι μου λένε μερικές εκεί στην εξομολόγηση «Μα όταν εγώ αρχίσω και πω τα δικά μου τα μυστηριώδη λόγια αμέσως βλέπω το παιδί και συνέρχεται όταν εγώ πω τα δικά μου τα περίεργα το άλογο σηκώθηκε το γαϊδούρι υπερπάτησε η γάτα ο σκύλος γάβγηξε ενώ υπότευε να ψοφίσει μην απατάστε εδώ ακριβώς επεμβαίνει ο δαίμονας σε ξεγελάει ο διάβολος επειδή ξέρεις, ξέρει ο σατανάς ότι έχεις αυτή την αδυναμία στο δίτε να ξεματιάζεις πάει και αρρωσταίνει το παιδί για να σε κάνει εσένα μετά να πας δίτε να το ξεματιάσεις Και τότε το αφήνει το παιδί Και συνέρχεται το παιδί Και μετά από λίγο πάλι Το ξαναορκάγει ο διάολος το παιδί Για να ξαναπάς εσύ Πάλι να το ξαναξεματιάσεις δίτε Και μετά πάλι Θα το, ξεματια... θα το ξαναματιάσει ο διάολος το παιδί Και πάλι εσύ θα πάνε να το ξεματιάσεις Και θα γίνεται αυτή η δουλειά Για να σε έχει ο διάολος στο χέρι του Και να σε κάνει όπως ο σατανάς τέλειος ένας είναι ο αρμόδιος και αυτός είναι ποιος ο ιερεύς ο κύριος δια του ιερέως και μέσα από τις ευχές της εκκλησίας μας επομένως λοιπόν κρατήστε αυτή την απάντηση και αυτή μόνο η απάντηση είναι η σωστή επάνω στην περίπτωση του ματιάσματος και του ξεματιάσματος δεν είμαστε ερμής αρμόδιοι και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα, πριν τελειώσω το θέμα αυτό θα σας πω ότι το μάτια, μάλλον το ξεμάτιασμα είναι, θα πούμε κάτι σαν προμήνυμα του μέντιουμ. Δηλαδή κάτι σαν μαγικό, κάτι σαν σατανισμός. Θυμάστε τότε που λέγανε για τον σατανισμό έτσι, για τα κοκόρια που τα σπάζανε, για τα περίεργα που δίνανε κλπ. Ε, λοιπόν, το ξεμάτιασμα είναι ο προθάλαμος. Το ξεμάτιασμα είναι η αρχή του σατανισμού. Προχωράμε, προχωράμε, συναντάμε το medium, συναντάμε τους αστρολόγους, συναντάμε τις χαρτορίτρες, συνα... συναντάμε μετά τους σατανιστές, τους δαιμονιστές κλπ. Μακριά, λοιπόν, από, τέτοιες... από τέτοια κόλπα του διαόλου. Και όταν ξέρεις ότι κάποιος αρρωσταίνει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πράγματι προσβάλλονται από τα μάτια άλλων ανθρώπων, πήγε τον στην εκκλησία και παρεκάλεσε τον ιερέα. Υπάρχει ειδική ευχή, ειδική ευχή, ευχή της εκκλησίας. Όχι βρωμόλογα που λέτε εκεί πέρα από μέσα σας, που δεν ξέρουμε τι λέτε και ούτε τα λένε. Λέει, αυτό λέει το μυστικό, θα το μάθεις, λέει μόνο τη μεγάλη Πέμπτη, θα στο πού. Μόνο τη μεγάλη Πέμπτη, λέω και άλλη μέρα. Είναι λέει κακό. Τι είναι, γιατί Γιατί τη μεγαλειπένανθρωπια και όχι σήμερα δηλαδή. Γιατί πιάνει, λέει, <σαλίες> Ναι, γιατί να μην πιάσει, γιατί. Θα απαντήσω, θα απαντήσω. Θα απαντήσω, θα απαντήσω. Κυρία μου, θα σε απαντήσω. Αμέσω τώρα. Δίνω απάντηση. Προσέξτε εδώ να τελειώνουμε. Με ρώτησε η Κυρία, λέω της εκκλησίας λόγια Μάλιστα, καλά κάνεις Θα σου πω λοιπόν κάτι Έλα μια μέρα να πάμε στην εκκλησία Να σου φορέσω τα ράσα τα δικά μου μην μιλάτε Θα σου φορέσω τα αμφιά μου Και θα σε βάλω μέσα στο ιερό Να τελέσει τη Θεία Λειτουργία Θα πεις του παπά τα λόγια Της εκκλησίας τα λόγια Θα πιάσει Θεία Λειτουργία Γιατί, γιατί δεν είσαι παπάς Απλά πράγματα Της εκκλησίας λόγια λες Μπορεί να λες Δεν με ενδιαφέρει τι λες Αλλά η, η δουλειά αυτή είναι δουλειά του ιερέως Δεν είναι δουλειά δικιά σας Σε παίρνω στην εκκλησία Και σου λέω διάβαση από το βιβλίο μέσα Το μυστήριο του βαπτίσματος Και βάφτησε ένα παιδί Θα πιάσει το βάπτισμα Όχι. Όχι Γιατί δεν είσαι παπάς της εκκλησίας τα λόγια θα πεις Αλλά δεν είσαι παπάς Και επομένως δεν πιάνουν τα λόγια αυτά Όσο της εκκλησίας και αν είναι Και όσα και αν πεις Δεν με ενδιαφέρει αν αυτά που λες είναι της εκκλησίας Ή αν λες το τροπάριο των Αγίων των Αργύρων Ή αν λες το πατεριμων Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο λες Εμένα με ενδιαφέρει Είναι δική σου αρμοδιότητα ή είναι δική μου Να ξέρω τι γίνεται ποιος είναι αρμόδιος να ξεματιάζει Εσύ ή εγώ Εγώ Σε μένα ο Κύριος έχει δώσει αυτό το δικαίωμα Εγώ είμαι ο ιερέας Μπορείς εσύ να βαπτίσεις παιδί Μπορείς εσύ να αναχρήσεις να, να, να κάνεις χρήσμα, Μπορείς να κάνεις ευχέλαιο Μπορείς να κάνεις αγιασμό Μπορείς να κάνεις γάμο Μπορείς να κάνεις διαλειτουργία Όχι, πες τα, τα από το βιβλίο μέσα Όσο και αν τα διαβάσεις Όσο και αν πεις εκκλησία στα λόγια, δεν πιάνω. Γιατί? Γιατί δεν έχεις αρμοδιότητα. Γιατί δεν έχεις χειροτονία. Διότι δεν είσαι παπάς Απλά πράγματα. Α μας Να πείτε. Όταν ένα παιδάκι είναι νίκημο, γεννήθηκε και κινδυνεύει να διαδάνε. Ναι. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να το γνωρίσουμε και το αέρα Ναι. Το αέρα ναι. Να Να Αφήστε να σας απαντήσω Αφήστε, Σας απαντώ Σας απαντώ Και προσέξτε Κατάλαβα το ερώτημά σα. Αυτό που μπορείς να κάνεις Εκείνη τη στιγμή Το μοναδικό Είναι να το σταυρώσεις στο μέτωπο ε. Τίποτε άλλο ε. Μη μιλάτε ε. Το να το σταυρώσεις στο μέτωπο Δεν είναι σε μάτια του ε. Αυτά αρχίζουμε και πέφτουμε πλέον αλλού εάν το σταυρώσει στο μέτωπο ασφαλώς δεν είναι κακό το σταύρωσα στο παιδί το σταυρώνεις γιατί ακριβώς αυτό που είπατε διότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να βρω έναν ιερέα είναι η πρόχειρη λύση που περνάει από το χέρι μου όχι ξεμάτιασμα ούτε λάδι και νερό ούτε κάρβουνα στη φωτιά ούτε τίποτα σταυρώνω το παιδί στο μέτωπο Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον με την αμαρτωλή Τίποτα άλλο Το σταύρωσε το παιδί Και το πρωί που θα ξημερώσει η μέρα το παίρνεις. Δεν παθαίνει τίποτα Του σατανά κατασκευάσματα είναι αυτά είπαμε Για να σε ξεγελάσει και να σε οδηγήσει Στο ξεμάτιασμα Γι' αυτό τα κάνει Θα ζήσει δεν παθαίνει τίποτα Και το πρωί θα το πάρεις και θα το πας στην εκκλησία Παππούλη διέβασε το Μια κιώξω και θα το δεις Μια και, και τελείωσε δεν ξαναρρώστε λοιπόν μετά λοιπόν από αυτή τη μικρά εισαγωγή μετά από αυτό το πρώτο θέμα ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία μάλλον όχι συγγνώμη έχουμε το Ιερό Ευαγγέλιο ναι το Ιερό Ευαγγέλιο αύριο λοιπόν για τρίτη συνεχή Κυριακή το Ιερό Ευαγγέλιο πάλι για πλούσιους μας μιλάει. Μανία που έχει ο Χριστός με τα λεφτά μας, ρε παιδάκι μου. Θέλει να μας τα πάρει ούλα. Ο πλούσιος ο ένας με το Λάζαρο κολάστηκε. Προχτές πάλι ο άφρονας πλούσιος κολάστηκε. Αύριο πάλι άλλος πλούσιος. Αύριο έχουμε την περίπτωση του πλούσιου νεανίσκου. Ένας νεανίσκος, ένα παιδί δηλαδή, αυτό σημαίνει νεανίσκος, ένας νεαρός επήγε στον Κύριο και του κάνει μία ερώτηση. Κύριε λέγει, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών, Και ο Κύριος του δίνει μία απλή απάντηση. «Θα σε του λέει. Ξέρεις ποιες είναι οι εντολές Μη φωνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις τίμα τον πατέρα σου και την Μητέρα σου. ο νεανίσκος, ο νεαρός αυτός απάντησε στο Χριστό, έδωσε μία απάντηση καταπληκτική Κύριε του λέγει ταυτά πάντα εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου όλα αυτά που μου λες τα, τα έχω φυλάξει από την παιδική μου ηλικία τα έχω κάνει όλα Και άλλος Ευαγγελιστής τονίζει ότι μόλις λέει ο Κύριος τον είδε ενέβλεψε μέσα στην καρδιά του τον αγάπησε. Γιατί πραγματικά τόσο καθαρή καρδιά ο Χριστός σπάνια έβλεπε ανάμεσα στους ανθρώπους. Πράγματι ο νεανίσκος αυτός ήταν ένας άγγελος. <ΣΣΣ> Όμως Εκεί που έψαχνε ο Κύριος μέσα στην καρδιά Του, γιατί ο Κύριος είναι Θεός, ξέρει τα άδυλα και τα κρύπια της καρδιάς μας. Εν ένα μικρό ελάτομά Του, Του λέει καλός είσαι αλλά ένα σου λείπει λέει κύριε ποιο είπαγε του λέγει πόλησε τα υπάρχοντά σου δώστα στους φτωχούς και σε βεβαιώνω του λέει θα πάρεις μισθό στον ουρανό και άλλα κοντά μου ο νεανίσκος ο νεαρός αυτός επειδή είχε πάρα πολλά υλικά αγαθά, ήταν φάμπλουτος, του εφάνηκε πολύ βαρύ αυτό που είπε ο Χριστός. Να τα δώσω, να τα πουλήσω όλα στους τοχούς και να μην κρατήσω τίποτα. Του φάνηκε βαρύ. Και γι' αυτό χωρίς να πει καμία κουβέντα στον Κύριο, έβαλε λέει κάτω το κεφάλι, και απήλθε λυπούμενος. Εστεναχωρήθηκε από αυτό που του είπε ο Χριστός. Απήλθε λυπούμενος. Διότι είχε πολλά χτήματα. Και τότε ο Κύριος είπε μία φράση, είπε μία κουβέντα. Πώς δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εις ελέψονται εις βασιλεία των ουρανών πω λέει ο Κύριος είναι πολύ δύσκολο πλούσιος να μπει στη βασιλεία των ουρανών ευκολότερο λέει είναι <coughs> κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος τι. δηλαδή τι σημαίνει κάμιλον κάμιλος είναι, είναι το καραβόσκινο, ξέρετε τα καραβόσκυνα αυτά που δένουν τα καράβια ε ο κόμπος, λέει, του καραβόσκαινου να περάσει μέσα από την τρύπα της βελόνας. Περνάει? Εδώ δεν περνάει του κλωστή. Ξεστραβόρασε εδώ πριν περάσει. Κάθεσε, κάθεσε με τις ώρες να περάσει. Πόσο μάλλον τώρα να περάσει? Αν είναι δυνατόν. Να περάσει ο κόμπος του καραβόσκαινου αδύνατον. Ευκολότερα, λέει ο κύριος, περνάει ο κόμπος του καραβόσκαινου από την τρύπα της βελώνας παρά ο εις την βασιλεία των ουρανών και κάποιος μαθητής ρώτησε κύριε λέει και τότε τις δίνατε σωτήρε τότε ποιος θα σωτή όλοι μας έχουμε υλικά αγαθά δεν μπορείς να μου πεις ότι το mm. όλοι το παραδάκι το έχουμε όλοι το πουγκί μας το έχουμε και εσύ το μαντήλι δεμένο σαν τη γιαγιά μου τη μακαρίτσα θυμάμαι είχες το μαντίλι δωμένο το θυκό της το λοιπόν το κομπόδεμα το κομπόδεμα λοιπόν λέει τις δύναδες ότι είναι λέει Κύριε και ποιος θα πάει στον παράδεισο εμείς όλοι το κομπόδεμά μας το έχουμε και ο Κύριος είπε τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό Δηλαδή, τι θέλει να πει εδώ Ακόμα και αν σου φαίνεται περίεργο Ο κόμπος του καραβοσκίνου να περάσει από την τρύπα της Βελόνα, Εγώ μπορώ να τον κάνω να περάσει Αυτό για τους ανθρώπους φαίνεται αδύνατο Για το Θεό όμως όλα είναι δυνατά Πάλι λοιπόν ο λόγος για τους πλούσιους και όχι ακριβώς για τους πλούσιους, για να είμαστε σαφείς, για να είμαστε σαφείς, ο λόγος δεν είναι για τους πλούσιους, ο λόγος είναι για αυτούς οι οποίοι είναι προσκολλημένοι στα υλικά αγαθά τους. Και κατα το μάλλον ήτον, είμαστε όλοι προσκολλημένοι στα αγαθά μας, τα υλικά μας και το σπίτι είναι μου σπίτι μου και το αυτοκίνητό μου και τα υπάρχοντά μου όλα είναι δικά μου και δεν βλέπουμε οι ταλέποροι ότι όταν έρχεται ο θάνατος δεν είναι τίποτα μου αλλά όλα μένουν εδώ και δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας Και ακριβώς ο Κύριος αυτό θέλει να τονίσει. Γιατί νομίζετε είπε στον πλούσιο νεανίσκο δώστα όλα στους φτωχούς. <κοί> γιατί ξέρετε γιατί το έπετε. Κάτι είπα την το περασμένο Σάββατο εδώ αν το θυμάστε. Η καλύτερη αποταμίευση είναι τα χέρια των φτωχών. Ο Κύριος για καλό Του το είπε του πλούσιου νεανίσου. Δώστα, του λέει, παιδάκι μου, στους τοχούς. Άμα τα δώσεις τοχούς, θα τα βρεις μπροστά σου μετά αύριο. Άμα τα δώσεις τοχούς, θα περάσουν στο βιβλιάριό σου, που κρατάει ο Θεός τον ουρανό. Έχετε βιβλιάρια στην τράπεζα, έχετε φάχετο, όπως τίποτα λοιπόν είδες τι κάνεις στην τράπεζα τα δίνεις για να τα φυλάει στο Θεό δεν τα δίνεις είδες τι κάνεις στην τράπεζα να τα δίνεις και η τράπεζα στα κρατάει και στα τοκίζει με πόσο έντεκατα 10% 11% 12% άμα τα δώσεις στο φτωχό ο Θεός θα στατοχίσει με 100% και θα τα βρει μπροστά σου εκατονταπλάσια. Γιατί ο Αβραάμ επέρασε στην αιωνιότητα παρότι ήταν πλούσιος. Διότι όλα τα υπάρχοντά του τα είχε στην διάθεση του κόσμου. Θυμάστε το σπίτι του ανοιχτό Όλους τους φιλοξενούσε Δεν επερνούσε κανείς από τον δρόμο που να μην τον βάλει μέσα Να τον ταΐσει, να τον ποδέσει, να τον στρώσει κρεβάτι, να τον βάλει δεκιμηθή Να τον φιλοξενήσει με κάθε τρόπο Όλους Η Ολυμπιάδα, η μακαρία Ολυμπιάδα Η συνεργάτης του Αγίου Ιωάννου του Χριστουστόμου Ήταν φάμπλουπη γιατί όμως έγινε Αγία διότι όλο τον πλούτο τον διέθεσε στους δοχούς βασίλισσες μία βασίλισσα δεν θυμάμαι το όνομά της Θεοδόρα νομίζω ήταν το όνομά της, δεν τη θυμάμαι Θεοφανό εκυκλοφορούσε λέει την ημέρα με την κανονική της στη στολή αλλά από μέσα λέει φόραγε τρίχη να ρούχα για να την τριπάνε στο κορμί της. Και την ύφτα η Βασίλισσα δεν κοιμόταν, αλλά έβγαινε, έπαιρνε θησαυρούς από το παλάτι και επεσκέπτεται τα φτωχά σπίτια και άφηνε τα πουγκιά με τις λίρες απέξω έξω. Αυτή τι έκανε. Πλούσια ήταν, ασφαλώς, αλλά τους θησαυρούς της για να τους κρατήσει Τους έδωσε στους φτωχούς Για να κερδίσει από τον πλούτο της, Τι έκανε Τα έδωσε στους φτωχούς Και έτσι κέρδισε Γιατί τα βρήκε μπροστά της Όταν έφυγε από αυτή τη ζωή Τι τα φυλάς Τι τα κρατάς Τι με τις τράπεζες γιατί mm -hmm. δεν έχουμε να πάμε; Δεν τις έχει μάλιστα; Δεν τις Από που πρέπει να δίνει τώρα περιμένει εδώ δεν έχουμε μονόλογο εδώ καλά κάνετε εγώ θέλω να μου λέτε να μου λέτε για να απαντάω κιόλας να απαντάω κιόλας Αυτοί που πρέπει να δίνουνε δεν δίνουνε Και αφήστε τα υπόλοιπα Δεν δίνουνε Όλοι πρέπει να δίνουμε Και δεν δίνουμε Ο Κύριος δεν ζήτησε μόνο από τους πλούσιους Ο Κύριος ζήτησε και από τους φτωχού. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι κάνατε κυρία μου, κατακρίναμε του πλουσιους Φέσαμε στην κατάκριση. Δεν χρειάζεται η κατάκριση ποτέ. Η κατάκριση δεν χρειάζεται ποτέ. Ο καθένα θα κοιτάει την ψυχούλα του. Ο καθένα θα κοιτάει τον εαυτούλη του. Ο καθένας θα κοιτάει τι κάνει ο ίδιο. μη μιλάτε μεταξύ σα. Ο καθένα θα κοιτάει τι κάνει ο ίδιο. Δια τον εαυτών του και δια τους άλλους και ας αφήσουμε τους τρίτους και τους τέταρτους. Το ποιοι πρέπει να δίνουν μας το είπε ο Κύριος. Όλοι. Μηδερός εξαιρούμε. αμέσως, αμέσως, αμέσως. Να τελειώσω και αμέσως θα σας δώσω το λόγο. Όλοι πρέπει να δίνουμε. Εδώ θυμάστε ο Κύριος επίνεσε την χείρα που έδωσε δι λεπτόν το δίλεπτον, την επίνεσε δεν είπε ο Κύριος ότι αυτή η χείρα δεν έπρεπε να δώσει καλά έκανε και έδωσε και πλοίον πάντων έβαλε ο Κύριος την επίνεσε τη χείρα και αυτό σημαίνει ότι αφού την επίνεσε και καλώς έπραξε η χείρα που έβαλε τα δύο λεπτά αυτό σημαίνει ότι η ελεημοσύνη είναι για όλους κατοίκων και υποχρέωσης και θα σας θυμίσω πάλι κάτι το οποίο είπα προχτές για να κάνει σωστά την ελεημοσύνη σου σκέψου ότι στο πρόσωπο του φτωχού είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και τότε όχι μόνο θα δώσεις αλλά θα βάλεις και το κεφάλι κάτω φεύγοντας και θα πεις μόνο σου Χριστέ μου άραγε πόσα μου δίνεις και εγώ πόσα σου έδωσα εσύ μου τα έχεις δώσει όλα και εγώ τι σου εδώσα έπαινα κοσάριγκο σπουδαία τα μπρόκολα σπουδαία τα μπρόκολα και τι έγινε Χριστέ μου εσύ πόσα μου δίνεις την υγειά μου την υγειά των παιδιών μου την εκκλησία του ιερείς Του ιερείς αχ σήμερα Παναγιώτη με πέρδεψες Παναγιώτη με πέρδεψες σήμερα σήμερα έπρεπε να μιλήσω για τους ιερείς αυτά που βάζει τηλεόραση αυτά έπρεπε να μιλήσουμε σήμερα αυτά έπρεπε να μιλήσω σήμερα αυτά έπρεπε να μιλήσω σήμερα με πέρδεψες Παναγιώτη με πέρδεψες τους ιερείς μεγάλη ευλογία ιερείς μωρέ. Μην ακούτε, μωρέ, τι λένε αυτοί οι άθαιοι και οι Αυτά είναι κατασκευασμένα πράγματα. Πληρωμένοι, πληρωμένοι πυρω... δολοφόνοι της Εκκλησίας. Αυτή είναι. Μη μιλάτε μωρέ, που βγαίνουν παπάδες, μωρέ. Βγαίνουν παπάδες. Πληρωμένα καθάρματα. Πληρωμένα καθάρματα. Για να βλάψουν να χτυπήσουν την Εκκλησία του Χριστού αλλά ξέρετε κάτι η Εκκλησία δεν παθαίνει η βριζωμένη λέει ο μας λαμπροτέρα καθίσταται όσο την βρίζουν τόσο και θα αστράφει και θα λάμπει και θα ομορφαίνει και θα καταθέλει τις ψυχές μας και θα μας τραβάει κοντά της Πολεμουμένοι νικά, υβριζωμένοι λαμπροτέρα καθίσταται. Δεν πρόκειται να της κάνουν κακό της Εκκλησίας, γιατί και φανή της έχει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτοί θα βρουν τον πελάτη Όλοι αυτοί. Όλα αυτά τα πληρωμένα καθήκια, καθήκια, όλα αυτά τα πληρωμένα καθήκια, τα οποία τολμούν να ανοίγουν το βρωμερό του στόμα και να λασφώνουν την Εκκλησία του Χριστού, όλα αυτά θα πληρώσουν ακριβά, όλα. Αλλά με μπαίνετε εκεί με πàn, Να πούμε για το ξεμάτιασμα και αυτά Μου φύγει το το θέμα Δεν πειράζει, δεν πειράζει Θα μιλούν μου Αυτό που τώρα για τους Θα τους Μου λέει τα χάλια σας Τα χάλια μας Έλα μωρέ παιδιά Έλα μωρέ παιδιά Να σας πω όποια τα λένε Να σα πω, ακούστε, Εγώ εγώ κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Σήμερα δεν πειράζει, πάει το μάθημα της λειτουργίας θα το χάσουμε. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Κάποτε έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος το εξής. Τον θυμάστε τον πατήρ Γερβάσιος, στις παλαιότερες θα τον θυμάστε. Λοιπόν, έλεγε παππούλι, λέει, του λέγανε, στα κηρύγματα, λέει, φωνά Βρίζεις, λέει, βρίζεις. Και φεύγουν από την εκκλησία και ξέρετε τι απαντούσε φεύγουν οι θευδάτοι φεύγουν οι θευδάτοι ξέρετε τι σημαίνει αυτό ο άνθρωπος μη μιλάτε προσέξτε ο άνθρωπος της εκκλησίας ο γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός μην τα περιδεύσουμε όχι παλαιομορολογίτες έτσι Αυτή είναι τρέλοι παλάβοιοι αυτοί λοιπόν ο γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός ο γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός ακόμα κι αν τον δει τον μπαμπά να αμαρτάνει και να τον δει στον μπαμπά να αμαρτάνει δεν φεύγει από την Εκκλησία. Θα φύγω εγώ από την Εκκλησία γιατί ο μπαμπάς αμαρτάνει. Θα αφήσω εγώ τον Χριστό μου γιατί ο μπαμπάς αμαρτάνει. Θα αφήσω εγώ τη μάνα μου την Εκκλησία, την Παναγιά μου. Θα την αφήσω εγώ γιατί ο μπαμπάς αμαρτάνει. Δεν είμαστε καλά ο παπάς ας κάνει ό,τι θέλει εγώ πάω στην εκκλησία για την ψυχούλα μου τη δικιά μου να σώσω την ψυχούλα μου δεν ενδιαφέρει να τι κάνει ο παπάς ας κάνει τα... ο παπάς ό,τι θέλει ας σου τα μάτια του ας κοιτάξουμε θα αύριο θα πληρώσει ο άνθρωπος της εκκλησίας αδερφές μου και αδερφοί μου είναι γαντζωμένος από την εκκλησία και δεν φεύγει με τίποτα και αυτά που λένε ότι να λέει να είναι λέει γι' αυτό δεν πάμε στην εκκλησία. Ωραία αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά βρε υποκριτέ. Αφήστε. αφήστε τα βρε υποκριτέ υποκριτές ψεύτε. Γιατί πήγαινες παλιά και τώρα δεν πας. Τώρα που τα άμαθες δεν πας. Μα ποτέ δεν πήγαινες εσύ στην εκκλησία. Τώρα δεν πας. Οπότε δεν πήγαινες. Αφήστε τα αυτά βρε ψεύτες. Αφήστε τα αυτά βρε υποκριτέ. Τώρα το θυμήθηκε. Τώρα ξύπνησε μέσα σου το θρησκευτικό σου συνέστημα. Εβγήκανε χθες και έλεγε μα εμείς, λέει, από αγάπη, λέει, τα λέμε. Την αγαπάμε, λέει, την Εκκλησία. Την αγαπάς την Εκκλησία. Ξέρεις τι έπρεπε να κάνεις σαν την αγαπούσες την Εκκλησία. Ξέρεις τι έλεγαν οι πατέρες. Αφού την αγαπάς. Αβγάζεις, λέει, το ράσο σου και να τους κουκουλώσεις αμα τους μαρτάνε για να μην σκανδαλιστεί κανένας άλλος την αγαπάς την εκκλησία έμαθε σε ένα λάθος και το έβγαλε στην τηλεόραση και αγαπάς την εκκλησία και μαζένεις όλους τους βρόμικους και τους ελεηνούς να αποφανθούν περί της εκκλησίας μα δεν το λίγο φιλότιμα από την εκκλησία ποιή είναι <coughs> ο Τζενταφυλόφλος και ο Τράγκας και δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται σήμερα παιδιά <coughs> όλα τα κατακάθια ο Μουστάκης καλά λέει εδώ πέρα ο Μουστάκης όλη η Λέρα αγαπά την εκκλησία και βγάζει κατά τέτοιο τρόπο κατά τέτοιο χιδέο τρόπο τι να σα πω αφού την αγαπά την εκκλησία και οδήρεσε δια την Εκκλησία. Γιατί δεν παίρνεις και τους καλούς τους ιερείς. Δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα. Δεν υπάρχουν άξιοι και πανάξιοι ιερείς. Δεν υπάρχουν αστέρες πολύφωτοι σήμερα του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχουνε. Πάμε να σου δείξω εγώ. Και εδώ στην Πάτρα και να πάμε και στην Αθήνα να πάμε και στη Θεσσαλονίκη να πάω και παντού εσύ επήρες ένα μυχό, ένα μπόρνο και τον βάζεις και τον ξαναβάζεις και τον ξαναβάζεις και δεν έχουμε να δει λιωδά άλλη δουλειά να κάνουμε εκείνη την τηλόραση χρυσοπληρώνουμε εκείνη την τηλόραση και μας βάζει τα μάτια τα ίδια να κάτσουν να δουν να να αν ήρθες να δεις τις ειδήσεις εί αν είσαι άλλη ώρα να δεις τα μοναστήρια Αν είσαι άλλη ώρα να δεις είδες τα Μα καθίστε ρε παιδιά Ήλαν πας, πας στο καλό Δεν υπάρχει κανένας καλός Όλα τα στραβά Αλλά ξέρετε πως τους χαρακτηρίζω εγώ αυτούς yeah. Ξέρετε πως τους χαρακτηρίζω Μύγες Είδες τι κάνει η μύγα Η μύγα τι κάνει yeah. Πάει στην κοπρία να πάει τι βρώμα, της αρέσει η βρώμα. Έχετε δει ποτέ μίγα να πηγαίνει 30 τριαντάφυλλο πάνω, πότε Εκεί θα πάει η μέλισσα 30 τριαντάφυλλο θα πάει η μέλισσα Γιατί η μέλισσα θέλει να κάνει δουλειά Η μέλισσα θέλει να πιάξει κερί, κερίθρα να φάω εγώ Είναι αυτή η αποστολή της από το Θεό Η μίγα που θα πάει, στους καμπινέδες θα τη δεις στις βρωμίες θα τη δεις, στις αφίλες θα τη δεις, στη μούχνα θα τη δεις, εκεί μέσα θα τη δεις, θα γυρνάνε μύγες. Αυτή είναι. Μύγες. Μύγες που πάνε και βρίσκουν εντενεκέδες σκουπίδια για να ασχοληθούν με τα σκουπίδια και τις βρωμίες. Αυτή είναι η κύριη. Την αγαπάμε λέει την εκκλησία. Την <Τι Οι> παπάδες. <Τι> Χριστιανός τα <αυτόδοκος>. καλά. <Τι> τα χαρτιά μπορεί λοιπόν οι παπάδες, τι είναι αυτοί οι παπάδες το τι είναι οι παπάδες θα το δείτε όταν θα εκλείψουν τότε θα καταλάβετε τι ήταν οι παπάδες και τι χάσατε διότι όσο άφλιος και βρώμικος αν είναι ο παπάς Εφόσον φέρει τη χάρη είναι για σένα η σωτηρία της ψυχής σου. Αλλά αυτοί βλέπετε οι μεγάλοι έχουν βάλει να ξεπαστρέψουν τον πλήρο Και γι' αυτό βλέπετε σήμερα ερήμωσαν τα χωριά. Κραβάτε τα χωριά να δείτε. Εγώ είμαι Ερδοκύρικα. Το ξέρετε αυτό. Είμαι Έχω 25 χωριά εγώ εδώ πέρα. Τι πάει. Λοιπόν, πάω γυρνάω στα χωριά με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού Για τράβα να δεις Ένας παπάς πέντε χωριά Τώρα, αν πας επάνω στη να έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος Ένας παπάς είκοσι χωριά Ξέχεις τι, τι συμβαίνει αυτό, ένας παπάς είκοσι χωριά Ότι αυτά τα χωριά κάθε είκοσι χρόνια κάνουν Χριστούγεννα γιατί ο παπάς που θα πάει τη μία χρονιά θα πάει στον ένα χωριό να κάνει Χριστούγερα την άλλη θα πάει στο άλλο, την άλλη θα πάει στο άλλο, την άλλη θα πάει στο άλλο, την άλλη θα πάει στο άλλο, την άλλη θα πάει στο άλλο. 20, μετά από 20 χρόνια θα ξανακάνει Χριστούγερα το χωριό. Και αυτό υπάρχει σήμερα. Μετά από πέντε χρόνια ένα παπάς σε όλο τον ομό Ένα παπάς όλη τη κόρη Ότι σε 5 χρόνια μπορεί να είναι σε 10. Και μετά από 20 χρόνια όταν θα ασπρίσει τα μαλλιά μας και θα έχουμε ανάγκη την εξομολόγηση θα παίρνουμε το αεροπλάνο να πάμε στη Θεσσαλονίκη για να ψομολογηθούμε. Γιατί δεν θα βρίσκουμε παπάνω. Αυτή. Αυτό είναι το κατόρθωμα της Μασονίας. Αυτό είναι το κατόρθωμα της Μασονίας. Πολεμούν τους κληρικούς, τους ιερείς, γιατί, γιατί, ξέρουν ότι εκεί από την ιεροσύνη αυτών των ανθρώπων κρέμεται η σωτηρία. Και πολύ καλά τους είπε αυτές ένας επίσωπος. Διαμαρτύρεστε, λέει, γιατί σε 8.000 το πάντη βρέθηκαν 2, 3, 5, 10, 50 πόρνι. Ναι, το άκουσα. Ναι. Λέει, διαμαρτύρεστε γιατί βρεθήκαν 50 και τι έγινε. Εδώ λέει ο Χριστός είχε 12, και ο Ιούδας ήταν ο προδότης, ο Πέτρος τον πούλησε, ο Θωμάς ήταν ο εγωιστής, ο άλλος ήταν φιλάργυρος, ο άλλος ήταν ο λιγόπιστος, ο άλλος ήταν τάδε. Ο, ο, ο, ο, ο κάθε μαθητής του Χριστού είχε και τα λατωματά του και τις αδυναμίες. Και τι ήταν μαθητές του Χριστού. Mm. Τον είχαν δίπλαβη του Χριστό. Τι θέλετε δηλαδή, παπάδες αγγέλους, mm. παπάδες αγγέλους. Κάνε το παιδί σου παπάτε. Α, το παιδί μου το θέλω γιατρό. Ρα. Το παιδί μου το θέλω δικηγόρο. Γιατί, γιατί λοιπόν έχεις απέτηση να έχεις παπάδες καλούς. Έχετε καλά παιδιά. Πες μου έχετε καλά παιδιά. Όχι καλά παιδιά. Έτσι. Υπάρχει μόνο που να πει ότι δεν είναι καλό το παιδί. Όλοι είστε καλά παιδιά. Όλοι έχετε καλά παιδιά. Τα καλύτερα αγόρια του κόσμου. Γιατί δεν θα κάνετε παπάδες παιδιά. Δεν θέλουνε, δε θέλετε εσείς! Δεν θέλετε εσείς να τα κάνετε, παπάτε. Μην μιλάτε, τώρα θα σας τσεκωθιάσω όλες εγώ. <laughs> τώρα εδώ. <laughs> τώρα θα δείτε. <laughs> Δεν θέλετε εσείς να τα κάνετε, παπάτε. <laughs> Φοβάστε. Φοβάστε. Φοβάστε και αν τολμήσει κανένα κοριτσάκι να πει μάνα εγώ θέλω να γίνω καλόβρια mm. μάνα εγώ θέλω να γίνω παπάς να πάω στο Άγιον Όρος mm. τι? τι θα σε σφάξουν mm. οι τολμήσεις θα σε σφάξουν mm. mm. γι' αυτό προκόψατε mm. γι' αυτό δεν λέω για εσάς mm. μιλάω αορίστως έτσι μην παραξηγηθείτε γι' αυτό προκόψαμε mm. γιατί στην εκκλησία μεν; Να σας πω εγώ. Χριστιανοί γονείς. Εγώ πάω και κάνω κατηχητικό σε ένα μέρος. Να μην πω και το όνομά του. Όχι, κάνω κατοικητικό. Πιάνω τους γονείς. Γιατί δεν το στέλνεις το παιδί στο κατοικητικό. Ξέρεις. Φοβάμαι, μου γίνει παπάς το παιδί μετά. Ας το κάνει. Δεν έχεις νοηφθεί στο κατοικητικό το παιδί να μάθει πέντε πράγματα. Ξέρω εγώ, μήπω... Μεθαύριο, ξέρω εγώ. Ας το καλώ. Δεν ναι. θέλω. Α τους έχουν πάρει μηχανάκια Τα βλέπουν και καβάλα με κοπέλες ο... Τίποτα ο... Τίποτα. Ο... Τίποτα Δεν τους καίγεται καρφί ο... Καλά παιδιά ο... ο... Γιατί δεν κάνετε παπάτες ο... Να έχουμε καλούς πληρικούς ο... Γιατί Αφού διαμαρτύρεστε ο... Εγώ αυτό θα του έλεγα εκείνο του 30 πιλότου Ο Γεγιές Ο Γεγιές που βγαίνει στην τηλεόραση Να μου κάνει θεολογία Ο, ο... ο... ο... Γεγιές Αμ' κάνει θεολογία. Αυτό, εσύ είδε γιατί δεν έγινες ο πατέρα. Εσύ είδε γιατί δεν έγινες ο Να διορθώσει την εκκλησία του Χριστού. <Κι> γιατί βρε. Άθε. Γιατί. Εσύ άλε κύριε γιατί. Μόνο να χτυπάτε ξέρετε. Για έπα μέσα να σε δω. Για έλα μέσα να σε δω που μου κάνεις τον θεολόγο, τον κριτή της Οικουμένης και έλα παραμέσα να δούμε τι είσαι. Γιατί το γιό σου τον θέλεις στο εξωτερικό να σπιδάσει οικονομικές επιστήμες και δεν ξέρω ,τι άλλο και δεν τον έβαλες εκεί να πάει στη θεολογική επιστήμη να γίνει ιερέας της προκοπής γιατί Γιατί Αλλά μην ανησυχείτε, όχι και τώρα γιατί τελειώνει η ώρα περίμενε. Θα σας πω κάτι. Θα πληρώσουμε να το ξέρετε. Η ώρα της κρίσεως έφτασε. Θα πληρώσουμε αυτή την πολεμική μας κατά των ιερέων. Σας το είπα και προηγουμένως. Θα σας πω κάτι. Μου έχει κεμένα στην περίπτωση που είμαι εξομολόγος. Ήρθε κάποτε ένα παιδί προκοπής. Πολύ καλό, παιδί. Χωρίς προβλήματα ε, σαρκικά και λοιπά, ηθικά. Του λέω, παιδί, εσύ μπορεί να γίνεις ιερέας, αν θέλεις. Είχε και την νόμιμη ηλικία. Όχι, μου λέει, πάντα. <laughs> Μα γιατί, του λέω, παιδί, μου; Εσύ κανονικό, κανονικός, είσαι καλός και λοιπά, ηθικός. Γιατί δεν θα γίνει γίνεις ιερέας. Για, εξηγησέ μου, εντάξει, δικαιωμά του λέω, είναι. Αλλά εξήγησέ μου γιατί δεν θες τι μου είπε μου λέει πάτε την Εκκλησία την αγαπώ πολύ αλλά θα σου πω κάτι βλέπω μου λέει τη συμπεριφορά του κόσμου απέναντι στους ιερείς και εγώ τουλάχιστον αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσω να το αντέξω στη ζωή μου βλέπω τους ιερείς να περνάνε στα μυζό μου τα ακούω, έχω, έχω πει και στα κηρύγματα. Μας πετάνε αυγά, μας πετάνε ντομάτες, μας πετάνε μπουκάλια. Κάποια νύχτα μου ήρθε ένα κεφάλι. Μα έφυγε δίπλα μου. Δεν θα μου βρει στο κεφάλι. Ένα μπουκάλι. Αφήστε τι βρυσιές, αφήστε τι βλαστήμιες που έχω ακούσει, αφήστε τα αυτά. Εδώ λέει άμα βρεις μια πόρνη και την πεις πόρνη, αφού είναι πόρνη, σε πάει στο δικαστήριο. Σε πάει στο δικαστήριο, γιατί με είπες πόρνη. Αφού είσαι. Καλά κάνω και είμαι, αλλά δεν μπορείς να με λες. Εμένα με βρίζουνε, κοίτου κάθε ιερέα. Θυμάμαι κάποτε ένας πέρασε άνετα ο άνθρωπος, είχε σταματήσει το πανάρι, ανοίγει το παραθυρό του, μου ρίχνει μια βρισιά και το ξανακλίνει το παράθυρο και πήγε στο καλό του. Άνετα και ωραία, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Και μου είπε αυτό το παιδί, Άκου παππούλιου μου, την εκκλησία την αγαπώ, τον Χριστό τον αγαπώ, αλλά με μου λέει, δεν είμαι έτοιμος εγώ για τέτοιες θυσίες να κάθομαι και να τρώω αυγά και ντομάτες στον δρόμο γιατί το θέλει ο κάθε αλήτης όχι εγώ δεν γίνω παπάς ο παπάς δεν ποιος έφτασε σε αυτήν την κατάσταση οι κύριοι με την τηλεόραση πρώτοι οι παπάδες οι παπάδες οι παπάδες οι παπάδες και βγαίνουν πού στα πεζοδρόμια να κάνουν τώρα να πάρουν γνώμες του κόσμου για τους παπάδες αν είναι δυνατόν ποιος να μιλήσει, να μιλήσει ποιος να μιλήσει ποιος να μιλήσει για το για τον Αετό να μιλήσει ποιος να μιλήσει πτομυρμί τι να πεις μωρα, βρώμηκε τι να πεις μωρα, μωρα τι να πεις μωρα τι να πεις μωρα, ακλησίασται που δεν, έχεις... δεν ξέρεις που δεν πέφτει η πόρτα του ναού τι να πεις μωρα εσύ που δεν έχεις κοινωνήσει ποτέ σου που δεν ξέρεις που έχεις ομολογάνε δεν ξέρεις τι είναι ο παπάς, δεν λέει τι είναι ο παπάς τι να πεις, τι να μιλήσ τι να πεις μωρέ μωρέ μίγα τι να πεις μωρέ μίγα που γυρνάς από σκουπίδι σε σκουπίδι τι να πεις μωρέ τι να βρεις για τον ιερέα να πεις αυτό που έχουν οι ιερείς μην του αλλάξετε με τίποτα στη ζωή σας θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα γέροντα σε ένα μοναστήρι είχα πάρει μερικά πνευματικοπαίδια μου είναι κανένα δυο εδώ πέρα από την βλέπω, είχαμε είχα πάει σε ένα μοναστήρι. Αν το πούμε, το μοναστήρι κοιμήθηκε ο γέρος, αν το ξέρατε, τον πατέρα Ευσέβιο πάνω στο Βερίνο. Λοιπόν, είχαμε πάει στο Βερίνο, στον πατέρα Ευσέβιο. Και εκεί που καθόμαστε και συζητούσαμε, τους βλέπει γύρω, ήταν καμιά δεκαριά. είχαν πάει κάνα τεσσάρια αυτοκίνητα πάνω. Τους βλέπει γύρω όλους και τους λέει «Μείνετε κρεμασμένοι από το πετρακίνι» «Μείνετε κρεμασμένοι από το πετραχίλι του παπά, βρέστε καλούς παπάδες, λέει, και πιαστείτε από τα πετραχύλια τους. Κατανοήστε αδερφοί και αδερφές την αξία του ιερέως, αφήστε τα σκουλίκια να βαράνε, τα σκουλίκια όσο κι αν βαρέσουν, ο ήλιος είναι ψηλά, δεν πιάνετε από τα φτισήματα». Η Εκκλησία, η βριζωμένη, η λαμπροτέρα καθίσταται. Δεν παθαίνει τίποτε η Εκκλησία. Εσεί κοιτάτε, μην φύγετε από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πάντα εδώ, δυνατή, στεριωμένη, με κεφαλή της στον κύριο ημών Ιησού Χριστό και μέλη τη όλου εμά. Μείνετε επάνω στην Εκκλησία για να ελπίζετε σε σωτηρία. Διότι όλοι αυτοί πλέον ελπίδα σωτηρίας, αν συνεχίσουν έτσι, Ελπίδα σωτηρίας δεν έχουν Κόλαση τους περιμένει Μείνετε από τους ιερείς Μείνετε πιασμένοι στους ιερείς Μη σας τούν Τα όσα ακούτε Και ακούτε και θα ακούτε Και θα λένε και θα λένε και θα λένε Διότι ακριβώς Αυτή είναι η εντολή Που έχουν πάρει από τους μασόνους Τους αθέους και τους, τους ερετικούς yes. Βαράτε την εκκλησία Όσο μπορείτε Να <Το> μην μου σόπα. Αυτά είναι η παμεντολή της μασονίας Καταλαβαίνεις τι σημαίνει μασόνος Δεν ξέρεις τι σημαίνει μασονία Μασονία σημαίνει Βαπτισμένοι στη μασονία Είναι όλοι από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο πάνω Όλα τα κανάλια αυτοί τα κρατάνε Και γι' αυτό βλέπεις πάει αράδα η δουλειά Αράδα η δουλειά Συνέχεια συνέχεια συνέχεια θα δεις Θα δεις θα δεις θα δεις. Θα δεις πολλά θα δεί Έχουμε πολλά. Αλλά μην, χάνε, μην τα χάνετε. Αυτοί τώρα έχουν οργιάσει. Ξέρετε γιατί. Θα σα πω και αυτό. Το άκουσα αυτό και είναι γεγονό. Όλε αυτέ οι εκπομπέ που κάνουν τώρα στην τηλεόραση έχουν συσπυρώσει την εκκλησία και έχει αυξηθεί το πλήρωμα τη εκκλησία. Ενώ αυτοί ήλπιζαν ότι με αυτά που κάνουν η εκκλησία θα αποδυναμώνεται, θα έφευγε ο κόσμο. Δυστυχώ για αυτού ο κόσμο επί και στην εκκλησία τώρα με αυτά και τα έχουν χαμένα και τώρα κατασκευάζουν φτιάχνουν σκάνδαλα πληρώνουν λυτούς και δεμένους να έρθουν να βγουν αλλά είπαμε υβριζωμένη η Εκκλησία λαμπροτέρα καθίσταται όσο και αν την υβρίζουν όσο και αν την βλαστιμούν η Εκκλησία δεν θα πάψει να αστροβολεί τον έναστρο ουρανό της Εκκλησίας του Χριστού δεν θα πάψει να φεύγει και να τυφλώνει Αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να αντιχτυπήσουν. Μείνετε λοιπόν κοντά στην Εκκλησία, γιατί εκτός, αν μείνεις έξω από το Μαντρί θα σε φάει ο Λύκος. Άντε, τελειώσαμε.